με τον lazaro I the tail of the pub. I'm news till I, sure hope i don't in street oh, boy. Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα να ρίξουμε μια ματιά the... προς τα που να ρίξουμε τη ματιά έχουμε αλληθορίσει anybody... Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο και στο 2681 4060 μπορείτε όπως πάντα να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις home. Homeboy. Homeboy. Πολλές καλημέρε a... με ευχές να σας βρίσκουμε κάθε μέρα καλά τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου από Θεσσαλονίκη, Εύρο, Τολεμαΐδα, βέρια Κοζάνη και Νεμαία και Πελοπόννησο εκεί, Καλαμάτα και Κρήτη και Α, κάποιους φίλους οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και στην Άνω Κυψέλη, στον Γκίζη εκεί πέρα τι γίνεται ρε παιδιά ξεκίνησαν οι ζέστες εκεί στην Άνω Κυψέλη και στον Γκίζη τι κάνει άσφαλτος εκεί βράζει μην, στεναχ... μην στεναχωριέστε όμως θα σας φέρουν και θάλασσα Εκεί θα σας την κάνουν παραλιακή την Άνω Ψέλη. Έτσι όπως φάνε Μην στεναχωριέστε καθόλου Θα βγάζετε τις ομπρέλες στα μπαλκόνια Και θα κάνετε τις βουτιές σας εκεί από τα μπαλκόνια Τώρα προσέξτε αν δεν έχει θάλασσα από κάτω καταλαβαίνετε Θα σας βάλουν στις παράπλευρε απώλειες Γι' αυτό τα μάτια σας 14 Έτσι όπως πάντα πράγματα Μπορεί να σε πείσουν Εσένα που είσαι στον έβδομο Ότι είναι θάλασσα από κάτω βούτα ρε, παιδί μου δροσιστής. Το χάσμα μεταξύ των α, Ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα Στην γεωγραφική περιοχή Όπως μας είπε και ο Σιριζίος Που αποκαλείται Ελλάδα Και των βολεμένων του, Των κομματόσκυλων δηλαδή τους στρατούτους μεγαλώνει επικίνδυνα ώρα με την ώρα λεπτό με το λεπτό κυρίες μου και κύριοι ενώ ο, ο περιοδεύων θίασος διότι πραγματικά πρόκειται για περιοδεύοντα θίασο δεν σταματάει να κάνει τε, να δίνει τις παραστάσεις του στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό τώρα έχουμε καινούργιες ιστορίες ε, καινούριο παίχτη στο, δεν, το, δεν την αφήνουν εκεί τη ζωή να πάρει ανάσα από πίσω όλα τα μωμοέδια μη και δείξει η ζωή μεταξύ η ζωή την έχει δει τώρα σου λέω εντάξει να πούμε άλλα εντάξει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου μπουμπούκι ζωές και τέτοια δεικνύουν και το ποιόν και την εγκεφαλική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος στον οποίο έχουν στραφεί τα φώτα της δημοσιότητας για κάποιο λόγο πάνω του Μα είναι στην εξουσία Μα είναι για κάποιους άλλους λόγους Μα είναι καλλιτέχνη. Μα, μα, μα, μα, μα Όταν λοιπόν Καταντάς έτσι ε, Πέφτοντας στα φώτα της δημοσιότητας επάνω σου Κάτι συμβαίνει με τον εγκεφαλικό φλοιό σου, έτσι Δεν, δεν χωράει αμφιβολία Και φυσικά άλλο που δεν θέλανε τα μουμουέδια Εκμεταλλευόμενα τέτοιε καταστάσεις Να μην ε, αναφέρονται Σε κανένα πρόβλημα Πραγματικό Δηλαδή στην ανεργία, στην έλλειψη φαρμάκων που έχουν τα νοσοκομεία, στη δυστυχία των ασθενών στη... Σε αυτά που περνάνε και αυτ... τα παιδιά αυτές τις μέρες με τις εξετάσεις πανελλήνιες ή και τις μικρότερες Διότι υπόκεινται σε μια βάσανο, τα οποία φαντάζομαι ότι τα... η οποία βάσανος τα σημαδεύει για... Ολόκληρη τη ζωή τους Δηλαδή ε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Ελλάδα Αυτή τη στιγμή κυρία μου και κυρία μου Εκτός από τις παραστάσεις τις οποίες δίδει Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου Ο Μπομπούκος Όλα αυτά τα παιδιά τέλος πάντων Εντός και εκτός Ελλάδος Διότι δεν έχουμε μόνο του, τις ε, θεατρικές παραστάσεις της εντός Ελλάδος Έχουμε και τους εισαγόμενου ε, Θεατρίνους για παράδειγμα, ας πούμε, ο κύριος Ρένγκλινγκ, πρέπει να το βρούμε, παιδιά. Θα της τραμπουλήξετε τη γλώσσα σας, αλλά στο τέλος θα τους μάθετε, δεν γίνεται. Εδώ έμαθες να, προσφέ, να προφέρεις τον κύριο Νόιζεσμπλντουμ. Λοιπόν, ο κύριος Ρένγκλινγκ, λοιπόν, του, Rangling, λοιπόν ναι, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, δηλαδή του περίφημου... Ε, ESM oh yeah, μας είπε ότι προσέξτε δώστε βάση παρακαλώ στην παράσταση του κυρίου αυτού Δεν μόνο ως άλλος στον προμηθέα δεσμότη ο μάλλον ο Κατράκης ήταν καλός στον προμηθέα δεσμότη ο και δεμένος με τις αλυσίδες με τον αητό του τρώει το σκότη ο κύριος Wrangling μας είπε αν η Ελλάδα δεν υπογράψει συμφωνία να πάρει άλλα δάνεια δεν έχει διότι αν δεν πληρώσει τη δόση στο δουνου του Τότε θα είμαστε επιφυλακτικοί να της δώσουμε εμείς δάνεια Αφού μπορεί να μην μας αποπληρώσει Σοπα. Ο ESM δίνει δάνεια μόνο όταν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις Μέτρα δηλαδή Ένα νέο πακέτο βοήθειας θα κινήσει τη χώρα Αλλά θέλουμε μέτρα Θέλουμε με το 5 ευρώ <Δεν», <Δεν», Θέλ, δεν θέλουμε να υπάρχουν συντάξεις Δεν, δεν θέλουμε να υπάρχουν γερόντι Εμ <Δεν> <Δεν»> κατά θέλετε Εντάξει, να σου πω κάτι, κρατήστε το στρατό σας ο οποίος είναι ε, διατεθειμένος και με 5 ευρώ μισθό να δουλέψει Σκοτώστε τους υπόλοιπους, είναι απλό, ε, είναι απλό το θέμα Και φέρτε εδώ να πούμε αυτούς τους, οι οποίοι θα δουλεύουν για πάρτι σας, να πούμε τι δουλειά να κάνουν τώρα αλλά ξέρεις κάτι, ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο Ότι ούτε το στρατό σα δεν γουστάρεται Γιατί ξέρετε ότι δεν είναι διατηθημένοι να εργαστούν Καθώς είναι διατηθημένοι μόνο να διοριστούν Οπότε κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ουσιαστικά δηλαδή και οι δυστυχεί άνεργοι, αλλά και οι, οι διορισμένοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διορισμένοι υπάρχουν, στην ίδια μοίρα είσαι στο μυαλό του κάθε wrangling του κάθε Σόιμπλε και τη συμμάχου σου κυρία Μέρκελ. Οπότε τι έχουμε τώρα, κυρία μου και κυρία μου, Α βέβαια, να πάρουμε το σενάριο του τι θα γίνει αν δεν πληρώσει τη δόση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου η κυβέρνηση και προτιμήσει να πληρώσει του μισθού και τι συντάξει. Μust. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα μήνα θα είναι μερό γραπτό στο Εκτελεστικό Συμβούλιο Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αμέσως μετά θα κηρύξει διεθνώς Και θα βγάλει τη δουντούκα Ακούτε, ακούτε κόσμο υπάρχει επιστοντικό γεγονός η, καρ... η, η, η, η, η κακιά Ελλάδα δεν μας πληρώνει Και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει μεγάλε Θα πτωχεύσει και δεν θα έχει, όπως το λένε, χαρτί υγείας στα σούπερ μάρκετ Τα ATM δεν θα έχουν λεφτά την πριζόλα θα τη βλέπεις μόνο στην τηλεόραση Τηλεόραση δεν θα έχει. Την πριζόλα θα τη βλέπεις στον ηρό σου Δεν θα υπάρχει μακαρόνι Μόνο η τρύπα από το μακαρόνι θα έχει απομείνει Και θα σε καλούν να χορτάσει με την τρύπα από το μακαρόνι Και διάφορα άλλα τέτοια Κυρία μου και γυρία μου Διότι Η δόση είναι 3,5 δις Έτσι λοιπόν Κυρία μου και κυρία μου Για 3,5 ψωροδις Είναι 3,5 δις Η χώρα θα βγει από το χάρτη των παγκόσμιων αγορών. Ενώ τώρα είναι. Ναι. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου. Και δυστυχώ δεν μου τα σκηνοθετεί και ο Λάνθιμο για να πάρει το βραβείο στι κάνες όπω πήρε με τον Αστακό. Τώρα δεν ξέρω αν ο Αστακό ήταν Αστακό Μαγαρονάδα, βραστό ή ψητό. Πάντω πήρε βραβείο ο Λάνθιμο. Ο Λάνθημος είναι ο σκηνοθέτη ο οποίο. Με τον κοινόδοντα είχε διχάσει τους θεατές του Μα και αυτό είναι τελικά τέχνη, αυτό είναι Εν είναι, είναι τέχνη, αε τη Διάννα Να τους έβαλε και κουβεντιάζανε Και πραγματικά δηλαδή είχε διχάσει τους θεατές, τους, τους θεατές του Τους πελάτες του με τον κοινόδοντα Τώρα λοιπόν έκανε τον αστακό τον οποίον δεν τον είδαμε Για να εκφέρουμε άποψη Οπότε πήρε όμως βραβείο εκεί στα σκάνας Τα σκάνας ναι Λοιπόν, να φύγουμε όμως από τα καλλιτεχνικά Αυτά δεν είναι τις μα. μας <στοί> Ως ομιλούμεν, <θεατές> ομιλούμε Περιγαλών <στοί> και, και ο Τσίπρας είναι η ηγέτης Που γεννιέται μια φορά στα 100 χρόνια <στοί> <Σι μείω> <στοίκλι> Έλα γεια yeah. Σου άνοιξε όρεξε εσένα τώρα Άκουσες αστακό Και σκέφτηκες γαρίδες και τέτοια μου. δεν είσαι ένα μαθημένος Τον αστακό ρε μεγάλε Κι ας η για 12 yeah, Τα ξέχασες αυτά <laughs> Λοιπόν που λες, μεγάλε Και τι μας λέει τώρα Ο διεθνέ Νομισματικός Ταμείος Κόψα τις συντάξει, Κάντε απολύσεις για να σωθείτε. Είναι μεγάλες οι συντάξει για να αντέξει ο επροπρολογισμός. Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν δικαιολογείται σε μια χώρα υπό το φόβο της χρεοκοπίας. Αυτά τα λέει ο θεσμός. Εντάξει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νομίζω είναι θεσμός. Ή κάνουν λάθος. Ο θεσμός. Αυτά που βαφτίζει ο Τσίπρας θεσμου Τι είπε <υπέρα> η, η γυναίκα. Ο Τσίπρας λέει είναι η ηγέτης που γεννιέται 100 χρόνια. Ορίστε. Παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο όχι παιδί μου, το, το δωνοτό έχει δίκιο <laughs> <laughs> Αλλά το θέμα δεν είναι το δίκιο που έχει το δωνοτό Το θέμα είναι πόσο είναι διατεθειμένος Όχι αυτή η κυβέρνηση Αυτός ο λαός να γίνει ευνομούμενο κράτος Για να ζήσουν όλοι ε, Ναι φυσικά Δηλαδή και σε ένα μπακάλικο Ο μπακάλι, Άμα έχει Άμα το μαγαζί δεν σηκώνει Πάνω από δύο υπαλλήλου Και έχει 50. Γιατί λογικό δεν είναι, πόσα θα τους πληρώσει ο Μπακάλης Πόσα δάνεια να πάρει ο Μπακάλης Δημαξεί να έχεις και 50 και να μην κάνουν τίποτα Ας πούμε ούτε να σκουπίζουν έτσι Και πάλι τη δουλειά ο Μπακάλης τη βγάζει Ζυγίζει εκεί, σκουπίζει Τα πάντα Ναι δεν είπα εγώ Αυτό Αυτό ήταν από την αρχή ο αγώνας Πάλι τώρα να επαναλαμβανόμαστε Δεν τους ακούς όλους φέρνω, κουρέλιδες και της προκατάστασης τώρα ένα πράγμα είναι η μισθοί και οι συντάξεις τι νοσμεστή και η <Το> του... του οικοδόμου ο οικοδόμος έχει να δει με ρογκάματο πάνω από πέντε χρόνια <Το> του μικροβιοτέχνη πάει η μικροβιοτεχνία έκλεισε τετέλεστε Νίκο ακούς τετέλεστε <Το> <Το> αυτός δεν είναι ο αγώνας κάθε μήνα και έκανε και ένα υπολογισμό ένας φίλος τηλεακροατής σύμφωνα με τα <Το> <Το> <Το> <Το> Την πούλησε στην Ελλάδα, πουλατη κομμάτι κομμάτι από τη γάβδο μέχρι τη... τον ευρώ πάνω. Πόσα να εισπράξεις. 300 δις, 400 δις, 500 δις. Πόσα. Άμα τα διαιρέσεις με, τα, με, τα, με τις μηνιαίε υποχρεώσεις τον, ε, τον δις που θέλει, δηλαδή θέλει γύρω στα 3 δις, 3, 12, 36 θέλει 36 δις, 40 δις το χρόνο. Πρόσεξε χωρί τα παρελκόμενα. Θέλει πάνω από 50, λέμε γύρω στα 40 δις το, το χρόνο να πληρώνει αυτά Δηλαδή για πόσα χρόνια θα σου κρατήσουν τα λεφτά χωρίς να κάνεις καμιά άλλη δουλειά Μόνο για να πληρώνεις μισθούς και συντάξει. να βάλε να Βάλε, βάλε και κάνε τα λογαριασμό μεγάλο Εμείς κάνουμε αυτούς τους λογαριασμούς Διότι δεν θα καθηγητές στο Texas, Όπως είναι ο κύριος Βαρουφάκη, Που δεν ξέρω αν τα μάθατε Προσέλαβε προσωπική image maker μια γκόμενα που την είχε η Ελένη με εκεί να φτιάξει τα liner Καλά τα λέω, τα liner Να κάνει τα μπικίνι, την προσέλαβα Βαρουφάκη στο Υπουργείο. Για το οικονομικό, όνειρο ναι, Για το. Να, τη... να του προσέχει, λέει, το προσωπικό του style. Εν μεταξύ, δεν ξέρω, σήμερα ή αύριο θα κάνει ακαδημαϊκό τουρισμό ο οικονομικό μα ε, τσάρο. Για να πάει, λέει, να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνο. Καταλαβαίνει, μεγάλε, παρακαλώ. Τι έκανε, Λίλα Λό. Α, είδα τα Λίλα Λό. Α, τρίτο μου λέει εδώ ένα τηλεακράτη, δεν είσαι καλά ενημερωμένο. Η κυρία αυτή μου λέει, ήταν διευθύντρια marketing στα κοσμήματα Λίλα Λό. και τώρα πήγε να πούμε Zoom Trialarillaro <Ρι> στο Zoom Trialarillaro πρόσωπο <Ρι> τη εξουσία μα. <Ρι> <Ρι> και φυσικά ο Μαλάκα, δηλαδή εσύ και εμούα πληρώνουμε από αυτό το ιστέριμα το οποίο έχει απομείνει και δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και όμως συμβαίνουν οπότε κυρία μου και κυρία μου όπως καταλαβαίνεις το τετέλεστο είναι άστορο δηλαδή Τι λέγαμε λοιπόν, α λέγαμε ότι ο, ο εγκέφαλο αφού προσέλαβε την κυρία Λίλια Τζούμ Lil, να του προσέχει το προσωπικό του uh, image, yeah, oh yeah, λοιπόν πάει αφου, μετά τα ταξιδάκια εκεί ρίγα, Brussels Group, Eurogroup, Euroworking Group και όλε αυτέ τι ideas θα πάει λέει η Βολτίτσα λέει στο Τωρίνο κάπου εκεί στην Ιταλία να μιλήσει γιατί άμα δεν ακούσουν οι φοιτητέ για το πώ. Λειτουργεί ο οικονομικός εγκέφαλος του Βαρουφάγη Μεγάλε ε, Δεν θα προκόψουν στη ζωή τους Και το θέμα Ξαναβάζω την ερώτηση που έχω κάνει εδώ και μέρες Πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθίσει έστω σε ένα γραφείο Να μιλήσουν για το πραγματικό σου πρόβλημα έστω και 10 λεπτά Εγώ σου λέω μια ώρα 10 λεπτά Για τόσο σου μιλάω Παρ' όλα αυτά όμως 180.000 ψήφους πήρε ο Αστέρας, ο ήρωας της πολιτικής Βαρουφάκη. Έτσι κι ακούσετε καμιά αλήθεια, πάπα, πα πα πα πα στον Κιάδα. Στον Κιάδα έτσι και δεν είναι του κόμματος. Ειδικά τώρα τελευταία του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι έχουμε, ο, oh, μάστα. Γιατί παρεμβαίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμέρικα τηλεφωνικώς, το ζήτησε ο Τσίπρας Αμα Στη σύνοδο των G7 που ξεκινάει Άιντε πάλι έχουμε σύνοδο τώρα G7 τώρα Σήμερα λοιπόν στη Δρέσδη Εκεί στη Γερμανία Ο υπουργό οικονομικών ναι, Τον είπα θα φέρει Το θέμα της συμφωνίας Της συμφωνίας Αυτής που θέλει να κλείσει ο Τσίπρας τη μακροχρόνια Προσυζήτηση Δηλαδή όλοι μαζί βοηθάνε οι σύμμαχοι οι Αμερικάνοι, Γερμανοί Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτουγάλοι Ρώσοι, Ούλοι πέσανε πάνω Να διορθώσουν το πρόβλημα κυρία και κυριέ μου Να σου φτιάξουν τη ζωή Στρωμένη με ροδοπέταλα Να πατάς και να μοσκοβολάει Το ποδάρ τριαντάφυλλο Λοιπόν, τι λέμε Να Α, κάτσε να δούμε λίγο εδώ Οι New York Times Οι οποίες New York Times Μπορείστε Καλώς τον έτσι Ναι Τι νοση είναι Ναι, ναι, ναι η σύμμαχη, η σύμμαχη, η σύμμαχη Γεια σου φίλε μου ε, Μου λέει Με ρώτησε εδώ ένα φίλο Αν ξέρω το τραγούδι Τι νοσίνε ρε γυναίκα τα παιδιά Το να μου φωνάζει εσύ τα άλλο μου φωνάζει η Τι νοσίνε ρε γυναίκα τα παιδιά Τι νοσίνε ρε γυναίκα Του σύμμαχου είναι Του σύμμαχου ε, Η γυναίκα ήταν αδερφέ Κρίμα ο ένας, κρίμα ο άλλος Κανένα παιδί από τον άντρα και έτσι φτάσαμε στο σημείο Παρακαλώ Κάποιος του φώναζε το παιδί Φώναζε το παιδί Ντά Σου λέω μεγάλη Λαλή συντελώς Και μου είπε δηλαδή ο φίλος Ότι Αν ήταν αριστερό ο Τσίπρας Αν ήταν αριστερό ο Τσίπρας Α, πα, πα, πιπέρι θα σου βάλω στη γλώσσα Μουσική Όχι μόνο ο Τσίπρας Ο παδί του, όλοι οι του Είναι αριστεροί τώρα Μουσική Είναι μόδα ρε, παιδί μου είναι... Πώς να σου το πω τώρα Μουσική Λοιπόν, τι... κάτσε να δούμε τώρα Η... Δεν ξέρω Τι διάψευση μπορεί να Επιδέχονται οι New York Times Έτσι Μουσική Μουσική Μουσική Μιλάμε για έναν οργανισμό ένα εργαλείο το οποίο παίζει ρόλο στα παγκόσμια πράγματα. Μας λέει ότι ο Τσίπρας θα πάει σε εκλογές τον Ιούλιο πριν κληθεί να πληρώσει τις τεράστιες δόσεις του δανείου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι θα σωθεί από τους αντάρτες του κόμματός του και μόνο με πιο συντηρητική κυβέρνηση η Γερμανία θα συμφωνήσει να δοθούν επιπλέον 50 δίσως βοήθεια και θα στρωθεί ο δρόμο για ήπια και τελική συμφωνία. Με λίγα λόγια, λοιπόν, τι μα λένε οι New York Times, Ότι τον Ιούλιο, πριν κληθεί να πληρώσει τι δόσει του δανείου, τι τεράστιε, κάνει εκλογέ, βγαίνει συντηρητική κυβέρνηση, γλιτώνει από το Λαφαζάνη και του άλλου. Και η συμφωνία θα του τάξει 50 δι τη συντηρητική κυβέρνηση, δηλαδή, όποια και αν είναι αυτή, για να στρωθεί ο δρόμο προ την ήπια τελική συμφωνία. Αυτά λένε οι New York Times, φίλε εμείς σου έχουμε πει την άποψή μας ότι ε, οι αντιρρησίες πες τους όπως θέλεις αυτή τη στιγμή στον κύριο Αλέξη μας είναι ένα καινούριο ανάγχωμα το οποίο δημιουργείται όπως ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ανάγχωμα σε όλη την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε τώρα για ποια συντηρητική κυβέρνηση ομιλούν η New York Times και ποιου έχουν έτοιμους να... Ε, βάλουν στο κόλπο για να φτιάξουν αυτές τις συντηρητικές κυβερνήσεις και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς το ξέρουμε αυτό. εκείνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός ο λαός ό,τι και να του κάνουν χαμογελάει παρακαλώ hey, το χαμογελαστό πηδί φινειρό To put up, I up. Ah, ah, Ha ha ha ha want my see It's your blue. See, Σκιάζε ρε, τα βγουν οι λινάρες μπροστά και τσπάνουν στη πιφάνη ρε, έλα γεια, έλα ρε, γεια γεια, φίλε, θα βγει ο Πάνος μπροστά, θα φορές τη φωστανέλα και το γιαταγάνει, σκιάζε δεν μπορεί, δεν πρόκειται να γίνει εδώ βαγδάτη, έχεις πολέμαρχος εδώ, καταρχάς έχεις το Λεωνίδα της χρυσή αυγή, τον στενεύει λίγο η πανοπλία βέβαια, για το Μιχαλολιάκο σου λέω, μετά θα βγει ο Πάνος με τη φωστανέλα, θα αφήσει και το Μακρύ να πούμε, μουστάκα θα τη στρίβει σαν ένα νέο δεσέρα αντρούτσο. πίσω okay. Και θα του πάρει φαλάκι, ρε. So Μην είναι ρε κανένα δεκαριά να πάρω το γιαταγάριο. Όχι, καπετάνιο είναι περισσότερο. Τα γνωστά, ξέρει τώρα. Οπότε, μεγάλε, γεγονό είναι ορίστη. Γεια. Thank you, thank you Μιλάμε και αρχαία ελληνικά εδώ όπως καταλαβαίνει Με τους πελάτες, τους τηλεακροατές Μάλλον μιλάμε την αγγλική, μάλλον μιλάμε τη γαλλική Είναι αρχαία ελληνικά αυτά Λοιπόν τη σούπα λιμόν μεγάλε Δεν ξέρω πόσο θα ε μπορείς να διαψεύσεις τους New York Times Αλλά αυτά τα σενάρια για συντηρητική κυβέρνηση είπαμε: Δεν τα γνωρίζουμε εμεί. Ποιοι θα μπουν στο παιχνίδι. Όπω πήρα ένα τηλέφωνο, ένα φίλο εδώ είπε: Τι το ρίχνει το ανάχωμα ο Πουτάμι. Έλα ρε, παιδί μου. Και μα Εγώ τι θυμήθηκα τώρα την ώρα που μου πήγε για τον Πουτάμι, ο φίλο. Μπήτσαν οι έρευνε για τι ευθύνε τη πλημμύρη τσάρτα. ή δεν μπήτσαν ακόμα. Μπα, πού να μπτήσουν Λοιπόν, οπότε, κυρία μου και κυρία μου, Τι μα είπε ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χουντή. Χωρί συμφωνία με του δανειστέ, πάμε σε εκλογέ. Γεια σου, ρε Χουντή, Ευρωβουλευτή. Άιντερ Χουντή, Ο Χουντή, ο Ευρωβουλευτή. Κυρία μου και κυρίε μου, η μέσω ησκρά η αριστερή πλατφόρμα του Λαβαζάνη μας αμόλυσε ένα ουσιαστικά προεκλογικό κείμενο όπου αναφέρει ως Ευρωατλαντική Ένωση προσέξτε Ευρωατλαντική Ένωση τους ετέρους και να διαλυθεί η σχέση μαζί τους να απορριφθούν οι αντιπεριληστικές ενώσεις και το κεντρικό λοιπόν, το ευρωατλαντικό κατεστημένο ξαναχτυπά και αξιώνει νέα μέτρα λιτότητας Αναφέρεται στις προβλήματα bla μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα Εδώ μας λέει Με πολύ διαφήμιση έχεις τον Πω, Από τι γίνεται yeah. Όχι είναι από άλλη εφημερίδα yeah. Πολύ διαφήμιση Αυτό λοιπόν το Μπορεί Ευρωατλαντική Ένωση Όλο αυτό λοιπόν είναι σαν να ακούσεις το αντιπολιτευόμενο ας πούμε κουκουέ Έτσι Που λέει, μιλάει ότι αυτή είναι Σαν να Λες να μυρίζουν Εκλογιές Α wow. Αυτά τώρα είναι Πανωτά έτσι και στα λέει και ο, Γιου... ο Γιουρκ Ο Γιουρκ Ο Νιου Γιουρκ Τάιμς ρε παιδιά Ορίστε <Τι> Μπράβο. Μπράβο, Λαφαζάνη. Έλα, για. Λοιπόν, αυτή η διαδοχική καραμέλα το είπε ο Λιού, το είπε η New York Times, το είπε ο Χουντίξ και μετά το λέει και ο Λαφαζάνης το ίδιο πράγμα. Η δε ρήξη που θέλει ο Λαφαζάνης με την ε, Ατλαντική αλλά και Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά έχουν τσ, κάποια τσίκνα μεγάλε Έρχεται να δικαιωθεί εδώ η Μαρία Ιτσολακίδη η οποία πριν καιρό μίλησε για τη δημιουργία ε, συντηρητικούρας αναχωμάτων, λαφαζάνι και κλπ μάλιστα πάντως κάτι μυρίζουν αυτά τα πράγματα κάτι μυρίζουν Είδας. Παπ ξεκινάνει λαγή όπως λέμε πάνω Εκείνη πάντως, η μυρουδιά της σαπίλας Του θανάτου την η οποία έχει επιβληθεί από τους ε, κατακτητές στη χώρα Εδώ και αρκετά χρόνια Δεν λέει να φύγει με τίποτε Απλά Κυρία μου και κυρία μου Γίνεται όλο και πιο βαριά Διότι ώρα με την ώρα Μέρα με τη μέρα Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο Παρακαλώ Ά, πα, πα, πα, <ξιγνου> Στο γήπεδο του Πανιωνίου το ανοιχτό στο γήπεδο του Πανιωνίου Τι φέρνει κανιά Δεν το κάνω συνέδρια για χουβάδε. Δεν μου λε, μπήτσαν οι έρευνε για τι ευθύνε τη ΔΗΗ, τη πλημμύρε, τη και τι έγιναν, τι έδειξαν οι έρευνε. Πήραν αναβολή έρευνε. Α, οι αγρότες πήραν κανένα φράγκο που του τάξαν εδώ που ήρθε ο Ναι, ναι, ναι. Πήραν. Τι. Τι λέρε, πήραν λεφτά. Γι' αυτό, βαράντα τα όργανας έχουν στις πανηγύρια οι αγρότες. Άρε, αγρότες. Να σου πω κάτι. Θέλω να μου κρατήσεις μια πτυχή από το φωστανέλα του πάνω, να την κάνω εικόνισμα. <laughs> <laughs> Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να την κάνω εικόνισμα. Να την κάνω τι ξύλο. <laughs> Έλα. Είχαν πού είχαν σπίτια. Πού είχαν σπίτια. Πού, παιδάκι μου. Πού είχαν σπίτια. Εδώ στην άρτα, εδώ στην άρτα. Και του έδωσε επιδότηση πόσα λεπτά. Πόσα λεπτά. Να μάθει να κάνει ρεπορτάζ και να με πάρει τον μου πει. Έλα, γεια. Yeah, γεια. Yeah, yeah. Δεν τελευταία αυτά γέλια Δεν γίνονται αυτά Αν με πάρει τηλέφωνο Αν μου Πάντως θα ήθελα Να μου κρατήσεις μια πτυχή από τη φουστανέλα του πάνου Ξέρεις πόσες έχει έτσι Η φουστανέλα του πάνου δεν την έφταναν οι 400 Πραγματικές α πούμε. Έχει 800. Κράτα μου σε παρακαλώ. δεν κάνω. Θα είναι το τίμιο ξύλο. Λοιπόν, που μεγάλη; μεγάλε. Πήραν αναβολή. Δεν μπήτσανε οι έρευνε. Πήραν αναβολή μου, Ναι. Λοιπόν, τι είναι Α, πα, πα. Χαρέ, γέλια. Τρελίτσε. Πειράγματα. Γουτσουγούτσου. Ποιος θα έκανε αυτά Παρακαλώ Ναι ναι ναι ναι Τι σκοπό έχουμε Αυτά δεν Α καλά Δεν δεν δεν Αν αλλά. Ναι, άστο, άστο. Σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Ναι, ναι, σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. Έχει Έλα. Κανένα, κανένα. Θέλω κι εγώ το τίμηνο ξύλο μου. Πώ θες να σου, ρε παιδί μου. Ωχ, έλα. Γεια, γεια, γεια. Μα τι κάνεις έτσι, ρε παιδί μου. Εσύ θες να σου εγώ θέλω το τίμηνο ξύλο μου. Ναι, είναι ευρωπαϊκά τα συστήματα. Δεν τα καταλαβαίνουμε εμεί. Τι θέλω να σου πω, λοιπόν. Χαρέ, γουτσογούτσου, γελάκια. Όταν βλέπεις τέτοια, είναι κάπου έχει πάει ο Τσίπρας. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της εταιρίας Fairfax Financial Holdings, ο οποίος είναι μεγαλομέτωχο της Eurobank. Αχα, και ο μεγαλομέτοχος της Eurobank, όπου εκεί ανάμεσα στα γέλια, στα γουτσου, -γουτσου και αυτά, είπε στον Τσίπρο τις ένα χρόνο, δεν θα έχει καμία σχέση η Ελλάδα με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Αμάν, οχοχοχοχ, και είναι σίγουρο ότι οι δανειστέ. ΤΑΝΚ θα κάνουν τη συμφωνία Αυτά άμα τα ακούς από το στόμα Του Fairfax Fernaltial Holding Α Holdings Αψ Και η Μαρ Γεια σου Αλέξη Πρωθυπουργέ παρακαλώ Σε σένα θα δώσει Συναντήθηκε με τον κύριο Τσίπρα τι είσαι εσύ, μωρέ, μου. μωρέ. Ήλα να πούμε. Ναι, τέλα, τέλα γεια. Γεια, γεια. Δεν είσαι η τελευταία τρύπα της Φλουγέρας, μεγάλα. Δεν είσαι καν τρύπα. Πλάκα μου κάνεις. Θες να κάνεις κι εσύ συναντήσεις τώρα με τον κύριο Χόλτιν. Μπορείστε. Ω, να τα τέσσερα περίμενε. Θα Κάτσερε αυτά είναι για τον προεκλογικό... Περίμενε, μωρέ. Θα τα κοιτάς στον προεκλογικό του λόγο ο Λαφαζάνης. Έλα, μωρέ. Ρωτάει τώρα τη ηλεκροατής πού είναι εκείνες οι κρατικοποιήσεις των ιδιωτικών τραπεζών που έλεγαν που τσαμπούναγαν. Κάτσε, περίμενε. Αν γίνουν εκλογές, τι θα λέει ο Λαφαζάνης. Περίμενε. Περίμενε, σε παρακαλώ, παραόλοι. Τι έχουμε, λοιπόν, το το Συμβούλιο της Επικρατείας μας είπε προσέξτε μόνο οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν πρέπει να πληρώνουν η εισφορά αλληλεγγύης μόνο αυτοί οι άλλοι να πάνε να κόψουν το σβέρκο του. δεν μιστέρε καταλαβαίνετε κάτι ρε απ' τη στιγμή που δεν έχετε διοριστεί για κάποιο λόγο δεν έχετε λόγο ύπαρξης σε αυτή τη χώρα θα έρθω λοιπόν χωρίς να συμφωνώ με ό,τι παρανομία έχει γίνει διότι ε, ήμουνα υπέρ του να πληρώνεις φόρο Στην πατρίδα και όλα αυτά Ότι σ, αυτό το, αυτούς τους τύπους Άσε μη συνεχίσω παρακάτω Μη συνεχίσω παρακάτω Κατάλαβες μεγάλε Λοιπόν μόνο του δημοσίου Ο ταλέπορος που ήταν στη Σκαλωσιά Να πούμε 45 χρόνια Και τα χέρια του να πούμε Είναι καρφωμένα από τα ταβανόπρογκες Όχι Όχι μεγάλε Μόνο οι συνταξιούχοι του δημοσίου, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα, μεγάλα Κοίταξε, ποιο δημιούργησε τον εμφύλιο εδώ και τόσα χρόνια, Τους μεγάλου, μάλλον του τους εκατοντάδε εμφύλιου που μένονται σε αυτή τη χώρα εδώ και ε, πολλά χρόνια. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Απλά η αστακουμαγκαρουνάδα και το ταξίδι βγαίνει. Και του Σουβ, εκεί στα ελκυστού, ο δημόσιο υπάλληλο, ναι, κράτακαν την κατάσταση όπω την κράτηγαν με ανθρώπου οι οποίοι έκαναν σλάλομα ανάμεσα σε αυτά τα κοινωνικά σα πρόφητα. Αλλά η κατάσταση τώρα, όπω βλέπει, μεγάλα τετέλεσθε. Δεν μπορεί να κάνει σλάλο. Έκλεισε το πεντελικό λόγω χρεών μετά από 90 χρόνια ιστορία. Ένα ξενοδοχείο εκεί, πραγματικό κόσμο στην Κυφυσιά. Εκεί εγώ έπαιρνα το πρωινό μου. Λοιπόν Και το ξέρω το γνωρίζω πάρα πολύ καλά Ναι Οπότε Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι 120 εργαζόμενοι Συν τους παρελκόμενου ξέρει προμηθευτές και τέτοια Είναι στον αέρα Αυτή τη στιγμή Όλα αναπτύσσονται ρε παιδί μου Όλα δουλειές γίνονται Δηλαδή σύμφωνα με όσα μας λένε για τον τουρισμό Αυτά έπρεπε να βουλιάζουν Τα ξενοδοχεία τα... Και όπως βλέπεις μεγάλε κλείνουν κλείνουν λοιπόν ε, και <coughs> αφού του προσέχει τόσο πολύ το συμβούλιο της επικρατείας στους δημόσιους υπάλληλους δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι τους δημόσιους υπάλληλους παρακαλώ yeah. εκεί γνώρισε την κόμενα δεν ξέρω άσε με τώρα να πω με τώρα ασχοληθώ με τον Γεώργιο α, παπαντρέα, χέσταν να απομείνει. με το κρατήσουνε μουσείο Έλα γεια γεια γεια Άσε φίλε να πούμε μην με φτιάχνεις να πούμε Ας τα τρεκλικαιριδιά μου τα οποία περνάνε Κάποιες ώρες ύφεση μην μου τα ανεβάζεις. σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Γεγονός πάντως είναι Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ότι στο δημόσιο Η διαφθορά έχει ξαφανιστεί εντελώς 71-72 Δεις το χρόνο Φτάνει η παραοικονομία Πρόσεξε παρακαλώ Αμολογιά, yeah, no. τι θα σου πω έλα, Ρωτάει εδώ ένα ε, τηλεκροτή, η κακουργία του λέει. Λέει πω διά άλλο οι πάλι λέει oh με του ε, μισθού που παίρνουν έχουν ξεχά να πούμε στα κανάλια τρία διαμερίσματα και ξέρει αναρωτιάμε και εγώ μεγάλε κάποια εποχή πώ πλήρων μετρητή τρία διαμερίσματα λοιπόν και τέτοια. Ε, ε, αναρωτιέμαι, αναρωτιέσαι, αναρωτιέτε. Όλοι τα γνωρίζαμε αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Όλη αυτή την παραοικονομία τη γνωρίζαμε, αυτό σου λέω και τώρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που ήρθε η ελπίδα και η αξιοπρέπεια, 72 δι το χρόνο φτάνει η παραοικονομία στην Ελλάδα. Πρώτη η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερο ο χώρο τη υγεία. Τρίτο το δημόσιο γενικά. Αδιαφανεί διαγωνισμοί, μίζε. Κινούν όλο το παράνομο χρήμα στην Ελλάδα Όλο αυτό το χρήμα <σο> Το οποίο φαίνεται Παρακαλώ Παρακαλώ παρακαλώ <σο> Δεν είναι είναι 72 δις Δεν είναι 70% Α μπράβο λοιπόν Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, ευχαριστώ. Κάτσα θα σου πω τώρα. Να κάνουμε νόμιμη την παρακονομία, λέει ένας φίλος. Να σου πω το εξής τώρα. Κοίταξε να δεις κάτι. Από τη στιγμή που είναι στο απειρόβλητο, είναι στο ατιμόρυτο, διότι τους γνωρίζουν όλους αυτούς τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι ξεκίνησαν χωρίς σόβρακο και ξαφνικά, πούμε, σου επιδεικνύονται τόσα χρόνια μέσα σε έναν πλούτο σου επιδεικνύονται έτσι με αυτοκίνητα, με, με ζωή σπάτα, τους βλέπεις σε κάθε κοινωνία φαίνονται δεν κρύβονται ούτε και σήμερα δεν κρύβονται λοιπόν και ψάχνουν να βρουν τώρα πρόσεξε μεγάλε τον απατεώνα βιοτέχνη ο βιοτέχνης ήταν ο απατεώνας ο οποίος το 1985 δεν έκοψε ένα τιμολόγιο Κατάλαβε. σε κάθε κοινωνία λοιπόν διότι η Ελλάδα είναι πολλές μικρές κοινωνίες πόλεις, κομοπόλεις, χωριά βρίθουν τέτοιοι απαταιώνες οι οποίοι ε, προκαλούσαν και προκαλούν ακόμη και σήμερα με το πλούτο τον οποίο απέκτησαν και αποκτούν παρανόμος είδες να τους ακουμπάει κανένας φυσικά και ούτε πρόκειται να τους ακουμπήσει αυτή είναι έχει νομιμοποιηθεί η παρανομία παρακαλώ Πολύ σωστή παρατήρηση. Κοίταξε τώρα στον προηγούμενο τηλεεργοατή τι απαντάει τούτο εδώ. 70-72 δις αυτά είναι από προγράμματα, Ξέρεις από ΕΣΠΑ, από τέτοιες ιστορίες από επιδοτήσεις Έτσι. Άμα τα βάλεις δηλαδη δηλαδή 70-70 τόσα δις το χρόνο επί 5 χρόνια είναι 5, 7, Να τα λεφτά α πούμε, αυτά τα 350 δις που χρωστά η Ελλάδα. Πολύ σωστή παρατήρηση του τηλεεργοατή. Και τα τρώνε, μεγάλε. Τα τρώνε. Δηλαδή οι κινήσει, ακόμα και οι κινήσει του να προσλάβει η matchmaker ο υπουργό, το να δίνουν άτομα δάνεια στην πάρτη τους με 50 ευρώ το, το μήνα, λέει παρα, Να, και εγώ λέω αυτά. Και ο, ο αλυταρά, ο κλέφτης περνάει με το σουβ. Αυτή τη στιγμή ο Πασόκος κάθε μέρα σου λέω, όπω βλέπει, 11 10 δεν τον κουνάει τίποτα. Εδώ 11 παρα 5, 11 παρα 10 περνάει με τον το Σιουβ με την τυροπιτάρα και πάει για τι καφεδιέ του. Αυτέ ώρες ώρε ξυπνάει η μεγάλη. Απαντώ και σε όλου του προηγούμενου φίλου του Τι να διορθωθεί ρε μεγάλη. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλάζουν χέρια μαύρα χρήματα. Αλλά ο κακό βιοτέχνη, ο κακό περιπτεράστην κάνει τη δουλειά στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν. Τα οποία είναι γνωστά στις κοινωνίες Δεν τα κουμπάει τίποτε μεγάλε Απολύτως τίποτε Έλα ρε παιδί μου θα... Έλα, θα... Δεν κάνουν τίποτα άλλο μεγάλε Σου είπα από ταξιδάκια Χαρούλες Είναι σε μία ε... Αένα υπενθύμεροι όλοι Ο Κοντζιάς θα πάει σε γερμανική εκδήλωση υποστήριξης Προς το ΣΥΡΙΖΑ Από την αριστερά τη Γερμανίας Μη γελάς ρε, μεγάλε ο Κοντζιά είναι πραγματικά τώρα, μη γελάσε παρακαλώ πολύ, είναι υπουργός εξωτερικών Θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη στα γερμανικά Ο Κοντζιάς είναι ευτυχής που θα πάει στα μέρη που σπούδασε, κατάλαβες Ο Κοντζιάς, ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας Αυτή τη στιγμή η Θράκη καίγεται, η Αλβανία σου βάζει αιτήματα χερσαίων συνόρων ε, γίνονται αυτά που γίνονται με την Τουρκία και και ο Κοντζιάς θα πάει να τραγουδήσει ε, έναν το χελιδόνεν και άνεξε ένα κρυβέν στα γερμανικά και θα χορέψει Μεγάλε αν δεν κάνουμε λάθο, λάθος εσύ τους ψήφισες Παρακαλώ Ναι, εμείς θα βάραμε τα ταούλια και αυτοί θα χορεύουν Α, έστειλε… Να σου πω κάτι, έστειλε τώρα τον κουτζιά να ξεκινήσουμε τα ταούλια Α, Με σωσες, με σωσες μου, έλα, γεια, γεια, Ρε μου λέει το τηλεκρατής, μην κάνεις έτσι είναι η υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος του Τσίπρα Ο οποίος είπε θα βαρά με τα νταούλια Οπότε και αυτό το στέλνει τον κουτζιά. Θα πάει να χορέψει πάλι το χορό της προκυλιάς ο Κοντζιάς Έλα παρακαλώ Σωστό Σωστό Ναι ρε το Ναι ναι ναι Ναι ναι ναι ναι Ναι μου λέει να τηλεακροατής Εδώ βρει διαπιστώνω μου λέει ότι ο κύριος Κοντζιάσπα πάει χαμένο. κάνει διεθνή καριέρα στο τραγούδι αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, στη Γερμανία, από εδώ από εκεί, κρίμα που δεν το στείλαμε στη Eurovision κρίμα μεγάλε λέω εγώ θα είχαμε και την Κοντζίτα την Κοντζίτα, θα στέλαμε ως Κοντζίτα πως τι λένε εκείνη κοντ... κον... Κον... Κοντζίλα, όχι Κοντζίτα πως τη λένε εκείνη με τα γένια, ρε τη... εκείνη, τη... ξέρω εγώ κοπέλα είναι αυτή, όχι Είναι. Τι είναι αυτή, τέλος πάντων, η Κοντζίτα. Εμείς τα αυτοί έχουν την Κοντζίτα, εμείς τα είχαμε την Κοντζίτα. Γεια ρε Κοντζιά. Μεγάλε, η δική σου δυστυχία μεγαλώνει η ώρα με την ώρα. Όπως βλέπεις ο Κοντζιάς, βαρουφάκη, Τσίπρο Παρέα, είναι στις κεντρικές επιτροπές, στις συζητήσεις, στα ταξιδάκια. Ελα. <laughs> Κονσίτα κοντζίτα Έλα γεια γεια γεια Ναι Ναι ναι ναι τέτοια θα σε παρεξηγήσουν οι ναι, λε μεγάλε, τι μας είπε ο, ο Γαλα, έχουμε και το, το, το, το, το Ντοσκα, τον υφυπουργό I'm του πάνου. Πάνου. πάνω Έλα, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ρουβά ο, ο Κοντζίτας, ο Κοντζιάς. Τραγούδισε Θεοδωράκι, αλλά αυτό θα τον σκίσει να τραγουδίσει στα γερμανικά, Θεοδωράκι. Είπαμε έναν τον χελιδόν η άνεξε να ακριβέν και. διαβάολχερ κομμαντάντ. Ναι, και να φορέσει και φούστα. Ε, μα αυτό δεν είπαμε, θα τον κάνουμε κουντζίτα. Ο κουντζίτα. Λοιπόν. Κλείνουν 9 από τα 14 κέντρα νεοσυλλέκτων. Τι του θες, αφού δεν έχει νεοσύλλεκτο, exactly. καταργήστε τα όλα, ρε. Εξάλλου αυτή δεν είναι η φιλοσοφία σα. Δεν έχει δώσει τη λίστα των πόλεων είναι κέντρο ενός συλλέκτων yeah. οπότε τι τα θέλετε πραγματικά δηλαδή Great. αφού ετοιμάζεται και ο ή My... Black Forest yeah. πως τη λέτε yeah. είναι έτοιμη yeah. τι, τι, θέλετε, τι τα θέλετε στο γεωγραφικό κομμάτι right. το οποίο αποκαλείται ε, Ελλάδα τι τα θέλετε πραγματικά δηλαδή Μεγάλε τελείως αναλάζουν ε, ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει τη φορολογία των αυτοκινήτων yeah. τεκμήριο ε, βάση αξίας και όχι κυβικών Μεγάλη, δηλαδή, θα φτάσει στο σημείο, κοίταξε να δει τώρα. Επειδή θα χτύπα για την ελίτ, κάτω ρε παιδί μου ε, το αυτοκινητάκι που έχει 15 ετία 1400 κυβικά, θα φτάσει να έχει φόρο τον οποίο πραγματικά δεν θα, θα μπορεί να τον πληρώσει ούτε με δύο μισθού. Μισθού λέμε τώρα, τι είπα και εγώ. Ο κακά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν θα μπορεί να αγοράσει μεγάλο κυβισμού καινούριο αυτοκίνητο. Αυτά κάνει λοιπόν. Ω, τι μια line αυτά ρε μου, δεν μπορώ να είναι Παρακαλώ Δεν μπορείς να Τι να τα κάνεις αυτά μόνο Γι' αυτά χρειάζονται λεφτά Τι είπε ο φίλος μου, μην μου πειράζεται ρε το στρατούλη Ο στρατούλης είναι αγωνιστής ρε Της δημοκρατίας χρόνια Σκέψτε πόσο έχει μιλήσει αυτό ο άνθρωπο. Είπε, λέει ψεματάκι για τα αποθεματικά των Δήμων και των Φορέων που πήγαν σε λογαριασμό τη Τράπεζα τη Ελλάδα. Έλα. Σύμφωνα με τον τραπεζικό νόμο, τα διαθέσιμα μπορούν να κουρευτούν οποιαδήποτε στιγμή. Εντάξει. Όταν κουρεύεται το κοινό κεφάλαιο, κουρεύονται και τα αποθεματικά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Οπότε, πε εσύ, bye, -bye στα αποθεματικά που ήξερε, διότι μεγάλε. Ωραία, πε bye μπαイ τώρα. Είπαμε η κατάσταση. Τετέλεστε Λοιπόν ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Από μια εκπληκτική τραγουδίστρια Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Λάτε να τα ακούσουμε παρέα τι σημερές στα μπαλκόνια και οι φαντάροι καλοκαιρινά κι εγώ πιο μόνος και από τα ειδών μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. θα ρίξουν πάλι το σταυρό στην παραλία. Πώς με πηγώνουν ούτε εσύ γιορτές, κι είναι τα τραγούδια μου πιο μόνα και από χθες. πάλι στα κρυφά το θάνατο Σαν η χτωπούλη μέσα στις αυλές Και δεν αντέχω τι πλήγε. να δέχο τις πλίες εκπληκτική η σε μια ανέκδοτη ηχογράφηση Είναι ο πολιτισμός που χάσαμε αυτός Και αποκτήσαμε τώρα εδώ και τόσα χρόνια Όλο αυτό το έφπεπτο το οποίο, Για το οποίο έδωσαν μεγάλο αγώνα Οι, οι κυβερνώντες έτσι με τους ξεχνάμε Οποιασδήποτε κατάσταση σημαίνει. Κυρίες μου και κύριοι τελειώσαμε Αυτά είχαμε για σήμερα Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τις ωραίες πραγματικά παρατηρήσεις σα. Περιμένουμε και το ρεπορτάζ εκείνο εκεί από το φίλο. Ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. FM Stereo.